στο 21 στους 38, η βάπτιση του Ιησού και η γενεαλογία αυτού. 21. Πρώτης φυλακής ω όμως του Ιωάννου, αφού είχε βαπτιστεί όλος ο λαός που κατ' εκείνη τη στιγμή εκεί και όταν και ο Ιησούς βαπτίστηκε το, συνέβη να ανοιχθεί ο ουρανός, 22, και να καταβεί επάνω του το Άγιο Πνεύμα, το οποίο ενεφανίστη με σχήμα και είδο εξωτερικών και σωματικών, που ομοίαζε χωρίς όμως και να είναι πραγματική περιστερά. Και ήλθε φωνή από τον ουρανόν η οποία έλεγε «Σύ, είσαι ο Υιός μου αγαπημένος, εις διότι και ως άνθρωπος απολύτως αναμάρτητος έκαμες πάντοτε το αρεστόν ενώπιόν μου». 23. «Και αυτός ο Ιησούς, εις τον οποίο αναφέρονται τα θαυμαστά ταύτα σημεία, το περίπου τριάκοντα ετών όταν ήρχιζε το έργο του, και Ήττο, καθώ ενομίζω το από του Ιουδαίου, ιό του Ιωσήφ, ο οποίο ήταν ιό του Ηλί, 24, που ήταν ιό του Ματθάν, ο οποίο ήταν ιό του Λεβί, ιού του Μελχή, που είχε πατέρα τον Ιωνά, ιού του Ιωσήφ, 25, ιού του Ματαθίου, ιού του Αμό, ιού του Ναού, ιού του Εσλήμ, ιού του Ναγκέ, 26, ο οποίο ήταν του Μαath, ιού του Ματαθίου, ιού του Σεμεί, ιού του Ιωσήχ, Υού του Ιωδά, 27 που είχε πατέρα τον Ιωνάν... ο οποίος ήταν ο ιό του Ρησά, ιού του Ζοροβάβελ... που ήταν ο του Σαλαθιήλ, ιού του Νιρί, 28 ιού του Μελχή, ιού του Αδί, ιού του Κοσάμ... ιού του Ελδοδάμ, ιού του Ήρ, 29 ιού του Ιωσή, ιού του Ελιέζερ... ιού του Ιωρήμ, ιού του Ματθάτ, ιού του Λεβί. Υού του Σιμεών, Ιού του Ιούδα, Ιού του Ιωσήφ, Ιού του Ιονά, Ιού του Ιελιακήμ, 31, Ιού του Μελεά, Ιού του Μαϊνάν, Ιού του Ματαθά, Ιού του Νάθαν, Ιού του Δαβίδ, 32, Ιού του Ιεσέ, Ιού του Οβίδ, Ιού του Βοόζ, Ιού του Σαλμών, Ιού του 33. Υού του Αμιναδάβ, Υού του Αράμ, Υού του Ιωράμ, Υού του Εστρώμ, Υού του Φαρέ, Υού του Ιούδα, 34 Υού του Ιακώβ, Υού του Ισαάκ, Υού του Ιαβραάμ, Υού του Θάρα, Υού του 35 Υού του Σερούχ, Υού του Ραγαή, Υρού του Φάλεκ, Υού του Εύερ, Σαλά, 36 Υού του Κανάν, Υού του Αρφαξάδ, Υού του Σύρ, του Νόε Υιού του Λάμεχ, 37, Υιού του Μαθουσάλα, Υιού του Ενόχ, Υιού του Ιάρεδ, Υιού του Μαλελεήλ, Ιού του Καϊνάν, 38, Υιού του Ενός, Υιού του Σίθ, Υιού του Αδάμ, ο οποίος δεν γεννήθηκε από πατέρα άνθρωπον, αλλά έπλασαν αυτόν κατευθείαν ο Θεό.